Κεφάλαιο νιότα δέλτα, σελίδα 699, στοίχη 1:25. Η προφητεία και η γλωσσολαλιά. 1. Αφού λοιπόν τόσο πολύ υπερέχει η αγάπη, επιδιώκεται με επιμονή να την αποκτήσετε. Να επιθυμείτε δε με ζήλον τα πνευματικά χαρίσματα, περισσότερο δε την έμπνευση του προφητικού χαρίσματο δια να διδάσκετε του πιστού. 2. Το προφητικό χάρισμα είναι ανώτερο από το χάρισμα των γλωσσών που πολλοί από εσάς ζηλεύουν να το είχαν. Διότι εκείνος που μιλεί γλώσσας δεν ομιλεί προς τους ανθρώπους αλλά προς τον Θεόν. Δεν ομιλεί δε προς τους ανθρώπους διότι κανείς από εκείνου που ακούν δεν καταλαβαίνει τα λεγόμενα αλλά με την ψυχή του που διευθύνεται από το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος λαλεί αυτός μυστηριώδης αληθείας. 3. Εκείνος όμως που προφητεύει λέγει προς τους ανθρώπους λόγους οι οποίοι στηρίζουν στην πίστη και προτρέπουν και ενισχύουν στην αρετή και παρηγορούν στου τους πειρασμούς. 4. Εκείνος που λαλεί γλώσσαν, αισθάνεται βέβαια την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος η οποία θερμένει και εμπνέει το εσωτερικό του. Αλλά η επενέργεια αυτή οικοδομεί μόνον τον εαυτό του. Εκείνος όμως που προφητεύει και διδάσκει τα αληθείας της πίστεως, η ολόκληρων σύναξης πιστών. 5. Αφού δεν το θέλετε εσείς, το θέλω και εγώ να λαλείτε όλη σας γλώσσα. περισσότερον όμως θέλω να προφητεύετε. Διότι ανώτερο εξεπόψεως της ωφελία που γίνεται εις τους αδελφούς, είναι εκείνος που προφητεύει και διδάσκει, παρά εκείνος που λαλεί γλώσσα Εκτός εάν ο ίδιος διερμηνεύει και Όσα λέγει, ώστε η σύναξη των πιστών κατανοούσα τα λεγόμενα να λάβει οικοδομήν και ωφέλιαν. 6. Τώρα όμω αδελφοί, εάν έλθω προς σας και ομιλώ γλώσσας που δεν τας καταλαβαίνετε, τι θα σα ωφελήσω εάν δεν σα ομιλήσω ή με αποκάλυψην ή με γνώση καταληπτήν εις όλους του πιστούς ή με προφητείαν ή με διδασκαλίαν. 7. Τα άψυχα μουσικά όργανα και τι είναι άψυχα. Όμως, όταν βγάνουν φωνήν και παράγουν ήχον, είτε αυλός είναι το όργανον, είτε κιθάρα, εάν δεν δώσουν διάκρισην στους ήχου ήχους και δεν διαχωρίσουν τους τόνους, πώς θα γίνει αντιληπτό το μουσικό μέλος που παίζεται με τον αυλόν ή με την κιθάραν? 8. Διότι και αν κάποια σάλπικα δώσει άγνωστον και χωρίς σημασίαν σάλπισμα, Ποιο θα παρασκευαστεί για να πολεμήσει και λάβει μέρος στη μάχην? Ε, ναι. 9. Έτσι και εσεί με το χάρισμα τη γλώσση, εάν δεν είπετε λόγων σαφή και καταληπτών, πώ θα καταλάβουν οι άλλοι εκείνο που λέγεται, θα λέγεται χωρί καμία ανοφέλεια, διότι τότε θα ομιλείτε στον αέρα και θα ματαιοπονείτε. 10. Τόσο πολλά αν τύχει κανεί να ξέρει πόσα είδη γλωσσών υπάρχουν στον κόσμο. Και κάθε μία γλώσσα έχει τη σημασία τη και εκείνοι που την ξεύουν συνεννοούνται με αυτήν. 11. Εάν λοιπόν δεν γνωρίζω τη σημασία της γλώσσης... θα είμαι βάρβαρος δι' που ομιλεί την ξένη γλώσσαν... καθώ και αυτός ο ξενόγλωσος θα είναι δι' βάρβαρο. βάρβαρος. 12. Έτσι κι εσείς... αφού με πολὺν ζήλων επιδιώκετε τα πνευματικά χαρίσματα... να ζητείτε να σας δώσει ο Θεός περίσσια εκείνα τα χαρίσματα που συντελούν... εις να οικοδομείται η Εκκλησία. 13. Ακριβώς δε αυτό... Εκείνος που έχει το χάρισμα του να ομιλεί γλώσσα. ας προσεύχεται να του δοθεί και το χάρισμα του να διερμηνεύει την γλώσσα. Δεκατέσσερα. Διότι, εάν προσεύχομαι με το χάρισμα της γλώσσης, προσεύχεται με η ψυχή μου που ευρίσκεται υπό την επίδραση του πνεύματος και αισθάνεται τον εαυτό τη ενωμένων με το πνεύμα, αλλά ο μου δεν κατανοεί εκείνα που λέγω και συνεπώς παραμένει άκαρπος και χωρί ωφέλεια. Δεκαπέντε. Τι λοιπόν είναι το ωφελημότερο και το περισσότερο καρποφόρον. Θα προσευχηθώ με το πνευματικό χάρισμα, αλλά θα προσευχηθώ και με το νούν κατανοών και εξηγών τα λεγόμενα. Θα ψάλλω με το πνευματικό χάρισμα, θα ψάλω όμως και με το νούν 16. Και πρέπει να ψάλλεις και με το νουν. με λέξεις δηλαδή που όλοι τα εννοούν, διότι αν δοξολογήσεις τον Θεό με το πνευματικό χάρισμα της γλώσσης που δεν την εννοεί κανείς, Τότε εκείνος που έχει την θέση του ακροατού, πώς θα είπε το «αμήν» για την ευχαριστία σου. Ασφαλώς δεν θα το είπε, διότι δεν γνωρίζει τι λέγεις. 17. Η εμπνευσμένη ευχαριστία σου λοιπόν πηγαίνει χαμένη, διότι σημαίνει καλά ευχαριστή στον Θεόν. αλλος αφού δεν νιώθει τα όσα λέγεις, δεν οικοδομείται πνευματικός. 18. «Ευχαριστώ τον Θεόν μου διότι μου έδωκε το χάρισμα των γλωσσών και ομιλώ γλώσσας περισσότερον από όλους σας». 19. Εν τούτης, εις την σύναξη των πιστών, προτιμώ να είπω πέντε λόγους που να τους καταλαβαίνει ο νους μου, για να διδάξω και άλλους, παρά να είπω με το χάρισμα της γλώσσης χιλιάδες λόγους που δεν του νιώθει κανείς. 20. Και για να με το ζήτημα αυτό, αδελφοί, σας προτρέπω να μην συμπεριφέρεστε σαν να είστε ακόμη παιδιά εις το μυαλό ανίκανοι να σκεφτείτε σοβαρά και συνετά αλλά να γίνεστε μόνον ως προς την κακή αναπονείρευτη και αθώησα τα νύπια. Εις μυαλά όμως και την φρόνημον και συνετήν σκέψην φροντίζετε πάντοτε να γίνεστε τέλειοι άνδρες. 21. Σκεφτείτε και τώρα οριμότερα. Η στην Παλαιάν Διαθήκη έχει γραφεί «Ότι με ανθρώπους που μιλούν ξένας γλώσσας και με χίλι ξένων λαών θα μιλήσω προς τον λαόν αυτών, δε με τον τρόπον αυτών θα με ακούσουν», λέει ο Κύριος. 22. «Ωστε εξένε γλώσσε δίδονται για να είναι θαύμα και υπερφυσικό σημάδι, όχι σε εκείνους που πιστεύουν, αλλά στους απίστους για να παρακινηθούν από αυτό και να πιστεύσουν» η προφητεία όμως και το διδακτικό χάρισμα δίδεται όχι δια τους απίστους αλλά δια εκείνους που πιστεύουν διαναφωτιστούν να φωτιστούν και οικοδομηθούν περισσότερο 23. Εάν λοιπόν συναθριστεί στο αυτό μέρος ολόκληρος η εκκλησία των πιστών και όλοι ομιλούν γλώσσας έμβου δε μέσα άνθρωποι που δεν ξέρουν τι είναι τα πνευματικά χαρίσματα οι άνθρωποι άπιστοι δεν θα είπουν ότι επάθατε μανίαν και είστε τρελοί 24. Εάν όμως όλοι προφητεύουν, έμβει δέει στον τόπο της συνάξει κάποιο κάποιος άπιστος ή κάποιο που δεν έχει ιδέαν περί χαρισμάτων, φανερώνεται με το προφητικό χάρισμα από όλους ό,τι έχει ο ξένος αυτός στην καρδία του, εξετάζεται και ρευνάται από όλους το εσωτερικό του ανθρώπου αυτού. 25. Και έτσι τα απόκρυφα της καρδίας του γίνονται φανερά και το αποτέλεσμα θα είναι ότι αυτός Αφού πέσει με το πρόσωπον στην ηγίν, θα προσκυνήσει τον Θεό και θα διακηρύττει η δημοσία ότι πραγματικώς υπάρχει μεταξύ σα ο Θεός.